Στο όνομα του Πατρός και του Υκτου Αγίπνευματος, Βασιλέφου Παράκλητο, Επνεύμα της Αληθείας Πανταχού παρον για τα πάντα πληρών, Σε σαυρώσουν αγαθών και ζωής σου προηγώσια λεθέκια, Σκήνουσον εν και καθάρισουν μας Σα βάσης κυλίδος και σώσουν αγαθήτες ψυχάς ημών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πρώτα από τα δύο ομάδες την προβλία που είχατε κάνει είχατε αναφερθεί ε, για τον κανόνα, <ΣΣΣ> είχατε αναφερθεί για τον κανόνα και είχατε πει ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι τον το κανόνα τον πήρα από του ε, καθολικού ή κάτι δεν άκουσα και ότι αυτή η αμαρτία αντιστοιχεί, πούμε, με τότε που Κάτι δεν καταλαβαίνω και δεν καταλάβω το Τι. Οπότε τι, Ποιος κανόνας? λοιπόν. Ε, ο πολικαρπος μιλά για τους κανόνες ενώντας τα επιτίμια που μπορεί να βάλει ένας πνευματικός ε, στην εξομολόγηση. Αυτό εννοείς. Ε, Ποια είναι η απορία σου σε ε, Νομίζω ότι έχατε πει το πείραμα από κάποιους άλλους. Δηλαδή όχι, όχι, δεν το πείραμα. Είναι... Ε, ποιο είναι το νόημα του κανόνα τέλο πάντων. Ε, σηκώνει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Τα επιτήμια που μπορεί να διαχειριστεί ο πνευματικός δεν έχουν την έννοια της ποινής ούτε την έννοια της εξηλαίωσης του πιστού του μετανοούντος ούτε την έκφραση αφενός τιμωρίας έχουν ούτε την έννοια ότι αυτά μας σώζουν και με αυτόν τον τρόπο εφόσον τα τηρήσουμε συγχωρούμεθα ο άνθρωπος συγχωρείται με το έλεος του Θεού και οι αμαρτίες μας έχουν ήδη προπληρωθεί, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, με τη θυσία του Κυρίου. <Και> Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί, συγχωρείται και μπορεί την ίδια στιγμή και είναι να κοινωνήσει. Ο κανόνας έχει την έννοια ε, της θεραπευτικής παιδαγωγικής μεθόδου για να συνειδητοποιήσει καλύτερο ο άνθρωπος την πνευματική του κατάσταση για να τον αποτρέψει από τη συνήθεια της αμαρτίας ή του πάθους. Επειδή ίσως δεν έχουμε την οριμότητα να καταλάβουμε ε, την αρρώστια μας και τις συνέπειες της που είναι η δυστυχία της ψυχής που είναι η... το κενό της ψυχής ο με τον τρόπο αυτό βοηθάει την ψυχή να το συνειδητοποιήσει όπως πηγαίνει σε κάποιο γιατρό, σου κάνει επέμβαση και σου δίνει κάποια θεραπευτική αγωγή για την καλύτερη έκβαση της ασθένειας. Μα αυτή την είναι λοιπόν ανάλογα με το νόσημα με την ασθένεια την πνευματική ο πνευματικός χειρίζεται τους κανόνες προς της ψυχής. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος έτσι όπως πολλές φορές ζούμε αυτό το φαινόμενο η ψυχή αντί να ωφεληθεί να πάθει ζημία. με το να αποπροσανατολίζεται από την ουσία του μυστήριου που είναι η βίωση της αγάπης του Θεού στην προσπάθειά του να δικαιωθεί μέσα από τον νόμο ή την τήρηση του νόμου όπως κάποτε με τον Μωσαϊκό νόμο. Και να απομακρυθεί ο άνθρωπος από την ουσία της οικονομίας του Κύριου μας που είναι ο Σταυρός που λειτουργεί θεραπευτικά και συγχωρητικά για την ψυχή να μπει σε μια ανθρώπινη διαδικασία, ανθρώπινης προσπάθειας να βρει μια δικαίωση. Και εκεί πολλά πάθαμε η πιστοί από αυτό το πρόβλημα δηλαδή να μας πιάνει η μανία πως να εκπληρώσουμε έναν κανόνα αντί να μας πιάσει η μανία πως να αγαπήσουμε τον Χριστό και η ψυχή μας να ελευθερωθεί. Αυτό όμως επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού να καταλάβει την κατάσταση της ψυχής και τι θα ωφελεί στην ψυχή. Όπως μπορεί να βλάψει την ψυχή η πολύ αυστηρότητα μπορεί να τη βλάψει και η πολλή επίκεια και αντίστροφα. Με αυτή λοιπόν την έννοια είναι η μεγάλη ευθύνη της Εκκλησίας και των πνευματικών να διαμορφωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων η έννοια της προσωπικής σχέσεως με τον Θεό η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού για να λειτουργεί άνετα η ψυχή προς τον Θεό γιατί δεν είναι μόνο ο φόβος η ενοχικότητα η οποία μπορεί να δημιουργηθεί αλλά το βασικότερο είναι ότι μπαίνει ο άνθρωπος σε ένα πνεύμα αυτοδικαίωσης ότι θα κάνω αυτό για να συγχωρεθώ και άρα να Ό,τι και να κάνουμε δεν σωζόμαστε από μόνοι μας. Και αυτό έχει ως συνέπειε, όχι μόνο να πιστέψουμε στη δική μας αξία ξέχωρα και από, μακριά από τον Θεό αλλά μπούμε και σε μια διαδικασία κατακρίσεως όταν η ψυχή αυτό που κάνει δεν τη γεμίζει δεν την ειρηνεύει δεν την αναπάει. Είναι ανήσυχη. Έχει ταραχή και προσπαθεί να, να ικανοποιηθεί με το να βγάζει εχθρότητα, κακότητα, αρνητικότητα, άρνηση για τους άλλους ανθρώπους. Πατέρα μετάνοια σημαίνει ότι δεν θα το ξανεκάνω. Πολάθμος. Αν <σχελίδι> <σχελίδι> είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατό. Γιατί, είναι δυνατό. Ε, ε, ε... <σχελίδι> Γιατί εγώ το έχω κάνει θα μπορείς να το σημαίνει 1500 όχι μετάνοια σημαίνει αλλάζω μυαλά <κοί> αλλάζω τρόπο σκέψης αλλάζω στάση ζωής εάν η μετάνοια είναι απλώς μια προσπάθεια να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας και να επιβάλλουμε στον εαυτό μου δεν είναι ολοκληρωμένη η μετάνοια. Η μετάνια έχει να κάνει με την αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους. Και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή του τρόπου σκέψιος. Έχει να κάνει με την αλλαγή τη στάση ζωής μας. Με ποιες αρχές, με ποιες αξίες, κυρίως με ποιον λόγο, καθορίζουμε την ζωή μας. Τι για μας είναι σημαντικό. Αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή και απλώς προσπαθούμε να επιβάλουμε στον εαυτό μας κάποια πράγματα, δεν έχει σημασία τελικά αν το καταφέρνουμε ή όχι αν δεν υπάρχει εσωτερική αλλαγή. Και εσωτερική αλλαγή, καρπός της εσωτερικής αλλαγής είναι η χαρά. Είναι το φως. Είναι η ειρήνη. Είναι η ανάπαυση που έχει ψυχή. Και μόνο αν η ψυχή βρει χαρά, βρει ανάπαυση και εκτιμήσει τον εαυτό της, έχει τις δυνατότητες να αρνηθεί και το αρνητικό. Το κακό. Το πάθος. Αν προσπαθήσουμε να αρνηθούμε το κακό πιέζοντας τον εαυτό μας γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι λάθος κάτι έρχεται σε σύγκρουση με την ηθική μας με τη συνείδησή μας δεν είναι ολοκληρωμένη η πράξη μετανοίας μα η αντιμετώπιση του πάθους. Χρειάζεται αυτό που λειτουργεί ως πάθος να μην το χθάψουμε μέσα μας αλλά να το μεταμορφώσουμε. Από αρνητική διάθεση να γίνει θετική διάθεση. Μόνο εάν υπάρξει η χαρά στην καρδιά μας υπάρξει η πληρότητα στην ψυχή μας έχουμε τις δυνατότητες σταθερά να αρνηθούμε το κακό. Χωρίς την εμπειρία εν τέλει της αγάπης του Θεού που γεμίζει την ύπαρξή μας και της δίνει νόημα δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να πολεμήσουμε κανένα πάθος. Επομένως στην ουσία το κεντρικό είναι να βρούμε τον τρόπο που θα ενεργοποιηθεί αυτή η σχέση. Να βρούμε τον τρόπο που θα μετατοπιστούμε από ένα κέντρο σε ένα άλλο κέντρο στην αναφορά μας προς τον Θεό. Και επειδή αυτό δείχνεται μόνο με το μυαλό μας, ξεκινάει πρώτα με την απόφαση να στραφούμε σε αυτήν την κατεύθυνση εφόσον διαπιστώσουμε την αποτυχία μας. Γνωρίζουμε ότι όλα τα καλά του κόσμου και να έχουμε δεν θα χορτάσουμε, δεν θα αναπαυτούμε, δεν θα βρούμε ειρήνη και αυτό μας κάνει εφόσον καταλάβουμε τις διαστάσεις όλων αυτών που φανταζόμαστε και επιθύμουμε και θέλουμε και λέμε τάξη αυτό τι μου έδωσε και τι θα μου δώσει. Όταν διαπιστώσουμε το αδιέξοδο σε αυτά τα πράγματα το αδιέξοδο του κενού ότι μέχρι ενό ορίου μπορεί να μου δώσει αυτή τη χαρά τότε αποφασίζουμε να ζητήσουμε από τον Θεό να ψάξουμε αυτή λοιπόν η κίνηση είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε εξαιτίας του ανικανοποίητου που έχουμε μπροστά στο μυστήριο της ζωής που μας δόθηκε δεν νιώθουμε αναπαυμένοι δεν νιώθουμε πλήρεις νιώθουμε κενοί και τότε ξεκινούμε μια διαδρομή ζητώντας το έλεος του Θεού αυτή η διαδρομή όμως δεν είναι απλώς μια αφηρημένη αναφορά και εξήτηση και αίτηση από τον Θεό αλλά συνοδεύεται και πρακτικά από ένα φιλότιμο δηλαδή ζητώ από τον Θεό φωτισμό ζητώ από τον Θεό έλεος ζητώ από τον Θεό κατανόηση οφείλω και στον άλλον, να λειτουργήσω έτσι Δηλαδή αυτό που ζητώ, που είναι κατάσταση προσευχής, χρειάζεται να αποδεικνύεται και στην προσωπική μου ζωή. Δεν μπορώ να ζητώ έλεος και να μην δίνω έλεος. Είναι αντιφατικό αυτό. Είναι ψεύτικο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να λέω ότι συγκινούμαι από τον Θεό, αν δεν μου συγκινούει ο αδελφός μου. Όχι ο συγγενής μου ή αυτός που μου φαίνεται καλά, αλλά αυτός που μου φαίνεται άσχημα, αυτός που είναι σε κατάσταση πτώσεως. Αλλά λοιπόν δεν γίνεται αυτό. Τότε υπάρχει μία αντίφαση και είναι συνήθεια του Θεού να δίνει πολλές ευλογίες σε κάποιους και σε κάποιους να βλέπουμε να μην ελαμβάνουν ευλογίες. Και λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Κατά την καρδία του καθενός δίνει ο Θεός. Πόσο έτοιμη είναι η ψυχή. Και έτοιμη είναι η ψυχή η φιλότιμος, η ευαίσθητος, η καλόκαρδος ψυχή. Αυτή που νοιάζεται για τον άλλο. Όχι μόνο είπαμε για αυτό που μας φέρετε καλά αλλά και για αυτό που είναι σε κατάσταση πτώσεω, σε αμαρτία, σε πάθος. Γι' αυτό ο αληθινός χριστιανός είναι αυτός που πάσχει και συμπάσχει με τον αμαρτωλό, με τον χαμένο, με τον δαιμονισμένο, με τον άρρωστο. Αν δεν συγκινούμεθα και δεν ευαισθητοποιούμεθα γι' αυτόν τότε κλείνει ο ουρανός για μας δεν παίρνουμε δώρες. λοιπόν χρειάζεται αφενός να φέρουμε στην επιφάνεια το αδιέξοδο της προσωπικής μας καταστάσεως και παράλληλα ζητώντας το έλεος να γινόμεθα κι εμείς ελεήμονες Αυτό είναι μια έκφραση μετανοίας που εκδηλώνεται και πρακτικά Κανείς άλλος. Ε, θέλω να τους είπατε γιατί η Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην νηστεία της τροφή από ό,τι στη δημιουργική νηστεία. Δεν νομίζω ότι δίνει. <coughs> Απλώς όταν εμείς αισθανθούμε ότι η νηστεία δίνει σημασία σε αυτό είναι γιατί η Εκκλησία έχασε το περιεχόμενό της, απομακρυνθήκε από το περιεχόμενό της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε σημασία για τη συντροφή. Γιατί κανείς όταν ξεκινήσει από αυτά θα προχωρήσει και στα παραπέρα. Δηλαδή άλλο, όταν ο κάποιος είναι καλομαθημένος δεν μπορεί να προχωρήσει. Γι' αυτό καμιά φορά και οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες και ο πόνος που αισθανόμεθα. Είναι αναγκαίο στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε γιατί μας ενεργοποιεί. Μας ε, ζωντανεύει τα αισθητήρια της ύπαρξιός μας. Ένας άνθρωπος βολεμένος, αφιμένος, στακτοπημένος σιγά σιγά φεύγουν και οι αισθήσεις του νεκρώνονται, χάνουν τη δύναμή τους. Ένας πόνος έρχεται, μας ξυπνάει, μας ζωντανεύει. Με αυτήν είναι λοιπόν και η σωματική άσκηση λειτουργεί αφυπνιστικ... αφυπνιστικά και στις εσωτερικές πνευματικές αισθήσει. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα που έχει χορτάτη τη δέσποινα, την κοιλιά και τρώει και είναι γεμάτος από λίπαρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει καθαρό λεπτόνου νου να αντιλαμβάνεται δεν γίνεται αυτό το πράγμα δεν αποκλείεται αλλά δεν είναι εύκολο γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά τη σωματική νηστεία από την πνευματική κοινή διακρίνουμε αυτό που θα μπορούσαμε να είναι ότι ίσως δεν μα δίδεται ο λόγος και το πραγματικό περιεχόμενο τη μυστία, αλλά και όπω άλλων πράξεων και γεγονότων. Και είναι σύμπτωμα γενικότερο τη εποχή μα που έχασε το πνεύμα. Κάνουμε οτιδήποτε χωρίς να έχει ένα λόγο, χωρίς να έχει ένα περιεχόμενο, χωρίς να έχει ένα νόημα. Και αυτό όχι μόνο στα πνευματικά, ακόμα και στα κοσμικά. Χάσαμε το νόημα τη ζωή γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των πράξεων τη ζωή μα. Κανείς άλλος, για αυτό Ο τρόπος αλλά, αλλάζει λίγο με του παλαιού ε, Όχι πατέρες, είμαστε πατέρες. Ε, δηλαδή, η παλιά γενιά είχε πιο οικογουχεία, πιο οικοοφαγεία. Είχε με πιο πολλά αγαθά. Θέλει να τα άκρα και πάμε να κάνουμε μέσα. Πάμε να νηστεύουμε, αλλά να με την έννοια να να βάση, είπε στην Καλά, Να κάνουμε λίγο, έχω βρει κάποιο κείμενο εδώ, του Αγίου Χρυσοστόμου του Αγίου Χρυσοστόμου περί μετανείας. και συνδέει τη μετάνια με την προσευχή. Μας ξυπνάει όμως και άλλες διαστάσεις. Να δούμε τι λέει. Γιατί και μιλάει καταρχήν, ξεκινάει μιλώντας για την παρθενία για την παρθενία της ψυχής, ποιά είναι η πραγματική παρθενία. Όταν ακούμε παρθενία σημαίνει αμόλυντος, σημαίνει καθαρός, σημαίνει μία κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει ξένο στοιχείο, δεν υπάρχει αλότριο γεγονός. Γιατί λέει και εκείνες οι παρθένες που είχαν σβησμένες τις λαμπάδες ήταν παρθένες στο σώμα όχι όμω αγνές στην καρδιά αλλά αν και δεν διεύθυρε άνδρας την παρθενία τους τις διεύθυρε όμως ο έρωτας των χρημάτων το σώμα τους ήταν καθαρό αλλά η ψυχή του ήταν γεμάτη από την πολλή μιχία των πονηρών λογισμών που είχαν εισχωρίσει σε αυτές και της φιλοχρηματίας και της ασπλαχνίας και της οργής και του φθόνου και τη αργίας και τη αδιαφορίας και τη υπερηφάνειας που διεύθυραν όλα τη σεμνότητα της παρθενίας τους. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε για να είναι η παρθένα αγνή στο σώμα και στο πνεύμα και πάλι για να την παρουσιάσει η παρθένα αγνή μπροστά στο Χριστό. Γιατί όπως το σώμα διαφθείρεται από μοιχείες έτσι και η ψυχή μολύνεται από σατανικούς λογισμούς από διαφθαρμένα δόγματα, από απρεπή νοήματα. Γιατί εκείνος που λέει είμαι παρθένα στο σώμα με την ψυχή όμως φθονή των αδελφών του αυτος δεν είναι παρθένος γιατί την παρθενία του τη διεύθυρε η ανάμειξη τη με το φθόνο Επίσης και ο ματιόδοξο δεν είναι παρθένος γιατί την παρθενία του τη διεύθυρε ο αιρετας της δόξας το πάθος δηλαδή που μπήκε μέσα του τη διεύθυρε την παρθενία της ψυχής του εκείνος πάλι που μισεί τον αδελφόν του αυτος πάλι πολύ περισσότερο είναι Παραπαρθένος. και γενετικά ο καθένας με όποιο πονηρό πάθος εξουσιάζεται με αυτό διαφθείρει την παρθενιά του. Εδώ μας ανοίγει άλλη διάσταση. Είναι σημαντικό ο άνθρωπος να πολεμάει τα σωματικά πάθη, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και συνήθω εμεί ταυτίζουμε την αμαρτία μόνο με τα σωματικά πάθη. Αλλά υπάρχουν και άλλα, εξίσου βαριά και ίσω βαρύτερα, γιατί δεν τα δίνουμε σημασία και δεν τα εντοπίζουμε. Και αυτό είναι απώλεια τη καθαρότητα τη ψυχή. Οτιδήποτε ξένο εισχωρεί στην ψυχή, την μολύνει. Οποιοδήποτε λόγο που δεν είναι αληθινό, που δεν ταιριάζει την ψυχή, που δεν αναπάβει την ψυχή, που δεν τρέφει την ψυχή, που δεν ειρηνεύει την ψυχή, είναι προσβολή για την ψυχή. Όταν δίνουμε σε έναν οργανισμό ψεύτικη τροφή, τον καταστρέφουμε. Του κάνουμε ζημία. Μα αυτή την έννοια, λοιπόν, όταν η ψυχή δεν παίρνει αυτό που την ζωποιεί, που τη ζωντανεύει, την προσβάλλει, την καταδικάζει. Και η ζωή μας είναι γεμάτη από πολλά ψέματα. Αν δούμε μέσα μας τι γίνεται και ψάξουμε και δούμε τι κυριαρχεί, θα καταλάβουμε για ποια κατάσταση μιλούμε. Η ψυχή είναι δυσάρεστημένη με αυτά που ζει. Μιλάει λοιπόν για κάποια πάθη, τον έρωτα των χρημάτων τη φιλοχρηματία. Οι σύγχρονοι χριστιανοί θεωρούμε πως είναι πρόβλημα να κοινωνήσουμε αν υποπέσουμε σε σωματικά πάθη όχι αν κλέβουμε την εφορία. Και την κλέβουμε όχι γιατί δεν έχουμε να φάμε αλλά από πλεονεξία. Οι σύγχρονοι χριστιανοί Μπορεί να σκανδαλιζόμαστε στα μάτια βλέποντα τα σωματικά κάλλη και ενοχλούμεθα από αυτό αλλά δεν παίρνουμε την απόδειξη όταν πάμε να φάμε στην ταβέρνα. Απλά πραγματάκια από αυτά τα μικρά ξεκινούμε και αυτά γίνονται από μια, όχι μόνο από μια διάθεση αδιαφορίας αλλά από μια διάθεση φιλοχρηματίας και από μια διάθεση πλειονεξίας. Η εξάρτηση από το χρήμα το οποίο το χρησιμοποιώ για να ζήσω μου γίνεται Θεός. Αυτό κυρίως είναι χου ή κουσούρει πιο πολύ των ανδρών. Η πιο πολυ έχει συνήθεια να φτιάχνει σπίτια. Ο άντρας να έχει πολλά χρήματα καταθέσεις αν δεν έχει νιώθει ανίσχυρο. Και έχει αυτή την εξάρτηση. Πόσα κεφάλαια έχει, πώ θα επένδυσει και τι γίνεται, και τον πιάνει η μανία. Αυτή λοιπόν η εξάρτηση δεν είναι Θεός. Είναι Θεός πότε, όταν νιώθω τρισευτυχισμένο αν επέτυχα σ αυτό, και νιώθω δυστυχής και άχρηστο αν δεν πέτυχα σ αυτό. Ασφαλώ και θα δουλέψω, ασφαλώ και θα επενδύσω. Νόμιμο όλο αυτό δεν είναι κακό. Κακός είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα πράγματα. Πόσο ερωτευμένοι είμαστε με αυτά τα πράγματα. Πόσο κολλημένοι είμαστε με αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν κρίνεται η χαρά μου από αυτά τα πράγματα δηλώνω ότι είμαι εξαρτώμένο από αυτά. <κυρίζει> Αυτό προσβάλλει την ψυχή. Δηλαδή την γεμίζει από αυτή την έννοια από αυτή την ανάγκη και δεν υπάρχει χώρος για να έρθει η χαρά η πραγματική. Γιατί για μας κριτήριο χαράς είναι πόσο αυξάνονται τα κεφάλαιά μας. Όχι πόσο ελευθερώνονται η ψυχή, πόσο φωτίζεται η ψυχή, πόσο να η ψυχή. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι εγώ δεν σκότω άνθρωπο αλλά κατά τους πατέρες μας ο κάθε άνθρωπο που μισεί το συνάνθρωπο το είναι ανθρωποκτόνος. Κατά τη διάθεση, κατά το λογισμικό, πόσε φορέ έχουμε την διάθεση όλο να πεθάνει μια ώρα αρχίτερα, γιατί είμαστε, όχι απλώ γιατί είμαστε εκνευρισμένοι, αλλά μα στέκεται βάσανο στη ζωή και λέμε: Να μην ήταν καθόλου, ήταν ακόμη καλύτερα. Ή υπάρχει η πιο εξευγενισμένη μορφή τη ανθρωποκτονία. Μου είναι αδιάφορο ο άλλο, δεν με νοιάζει. Και δεν με νοιάζει ο ένα άνθρωπο ο οποίο μου είναι άγνωστο. Μπορεί να μοιάζει ένα άνθρωπο που ζω χρόνια μαζί του και μου είναι ξένο και αδιάφορο. Αυτό είναι φωνή. Φωνεύσει αυτό ο άνθρωπο. Είναι ανθρωποκτόνο. Και ζει την ψευδαίσθηση ότι επειδή δεν είναι κάποια άλλα πάθη, νιώθει εντάξει με τον εαυτό του. Όταν δεν συγκινούμε με τον συνάνθρωπό μου και α μην πούμε για όλο τον κόσμο αυτό είναι χάρη από τον Θεό, αλλά του ανθρώπου που γνωρίζω. Μου είναι αδιάφορο ο άλλο και τον εκτιμώ και φτιάχνω φιλία μαζί του στο βαθμό που έχω ένα όφελος, που έχω ένα κέρδος είτε συναισθηματικό, είτε οικονομικό, είτε κοινωνικό εάν εκτιμώ και αξιολογώ τις σχέσεις μου έτσι αυτό σημαίνει ότι υπηρετώ κάποια άλλα πάθη της δόξας και του συμφέροντος και αν δεν γίνεται η ψυχή μου ανεξάρτητα από όλα αυτά από το ίδιο το γεγονό τη υπάρξεως του ανθρώπου για κάποιον άνθρωπο που ο Θεός τον έφερε στη ζωή μου με κάποιον τρόπο κανείς δεν έρχεται στη ζωή μας τυχαία και χωρίς κάτι να μας πει πρέπει να έχουμε μάτια να δούμε τι έχει να μας πει όταν λοιπόν η ψυχή μένει αδιάφορη για τον άλλον άνθρωπο αυτό μας καθιστά ανθρωποκτόνους και χάνει η ψυχή, την παρθενία. Γιατί καν τους πατέρες μας παρθενία είναι η ερωτική πληρότητα. Ο άνθρωπος που φλέγεται από έρωτα και αγάπη για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο, για το μυστήριο της ζωής είναι αληθινά παρθένος. Κατά λοιπόν λατρεύουμε την δόξα και την τιμή των ανθρώπων για να μας αναγνωρίσουν και δεν μιλούμε για την ανάγκη του ανθρώπου για την αναγνώριση και δι' αυτού του τρόπου να αισθανθεί την αγάπη των άλλων και να βρει την προσωπική του αξία που αυτό το έχει ανάγκη κάθε ψυχή θέλει να αγαπηθεί και να νιώθει ότι είναι σημαντική για κάποιους δεν μιλούμε γι' αυτό αυτό είναι μέσα στην φυσική ανάγκη του ανθρώπου αλλά για το πάθος του να νοηματοδοτείται η ζωή του από το πώς οι άνθρωποι τον αλατρεύουν, τον αποδέχονται. Πόσο δηλαδή να του γίνει καθημερινή ανάγκη πώ θα τραφεί ο του. Πώς θα ικανοποιηθεί. Αυτά λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος μεταφράζοντας τον Απόστολο Παύλο είναι τα πάθη και η απώλεια της παρθενίας της ψυχής. Και συνέχεια μας λέει για την ε, μετάνοια. Τι θα πούμε λοιπόν για όλα αυτά, πώς θα ελεηθούμε, πώς θα σωθούμε, εγώ θα σας το πω. Ας έχουμε πάντοτε μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς αυτής. Δέστε την προσευχή σημαίνει τι. Όπως ο άρεσος πάει στο γιατρό έτσι ο εμπαθή άνθρωπος αναφέρεται στον Χριστό με την προσευχή για να γιάνει, να θεραπευτεί η ψυχή του. Ζητώντας το έλεος, ζητώντας την συγχώρεση, ταπεινώνεται η ψυχή και εκείνη τη στιγμή αναγνωρίζει ότι σε κατάσταση πτώσεως. Και αυτό σιγά σιγά σε καθαρίζει. Σου βάζει ένα άλλο μέτρο. Αν δεν συντοποιείται την κατάστασή μας, μονιμοποιείται η κατάστασή μας προς το κακών και προς το χειρότερον. Εάν συνειδητοποιούμε την κατάστασή μας που φαίνεται στην ώρα της προσευχής στην προσευχή, αν γίνεται συνειδητοποιημένα στην ουσία γίνεται πώς το λέμε, τομογραφία της ψυχής μας, ακτινογραφία και βλέπουμε τι μας γίνεται. Αναγνωρίζουμε την κατάστασή μας και απ' τη στιγμή εκείνη αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σε ποια κατάσταση είμαστε και τι θέλουμε. Αν κοφεύουμε όμως μέσα στην καθημερινή μας ανοησία και δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε μέσα μας τι γίνεται δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή. Η προσευχή λοιπόν είναι το ξεκαθάρισμα. Είναι και η διάγνωση και η επέμβαση. Πώς πότε όμως φαίνεται ότι η προσευχή είναι πραγματική όταν καρποφορεί; Πότε καρποφορεί η προσευχή, ποια στοιχεία δείχνουν ότι η καρποφορεί η προσευχή, δέστε ποια λέει Την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ταπεινοφροσύνη και πραότητα Δεν ο ταπεινός είναι και πράος, αλλά γιατί τονίζει αυτά τα δύο Γιατί αυτό που βγάζει επιθετικότητα και οργή είναι μια ανησυχία που υπάρχει στην ψυχή δεν νιώθουμε καλά και θέλουμε κάπου να το αποδώσουμε αυτό όταν δηλαδή η ψυχή μας είναι, δεν είναι αναπαυμένη δεν είναι ήσυχη, τρώκεται με τα ρούχα της λέει δεν είμαι καλά και επειδή δεν μπορεί να πει φταίω εγώ τι θα πει φταίνει οι άλλοι <ΣΣΣ> αν μπορέσει και πει φταίω εγώ έχει δύο λύσεις ή να μάθει την προσευχή και τη μετάνοια που γεννά την ελπίδα και τη συγχώρηση ή θα μάθει την κατάθλιψη. Αυτή η ανησυχία, αυτή η αρνητικότητα θα στραφεί μέσα μας. Η οργία αυτή, για αυτό που μας συμβαίνει αυτή στενοχώρια, θα τη στρέψουμε μέσα μας. Και θα γίνει επιθετικότητα προς τον εαυτό μας. Θα γίνει αυτοκαταστροφική διάθεση, θα γίνει κατάθλιψη. Αλλιώς, αν δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, αυτή η οργή θα βγει προς τους άλλους. Θα προσπαθούμε να αποδώσουμε ευθύνες για αυτό που είμαστε στους άλλους. Δεν είμαι καλά γιατί φταίει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η δουλειά μου, οι φίλοι μου, η εκκλησία, το κράτος, τα πάντα. Εγώ δεν φταίω όμως. Βγαίνει λοιπόν μία οργή για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε που δεν είμαστε καλά. Αν όμως η ψυχή βρει καταφύγιο στην προσευχή, και η προσευχή είναι πραγματική, ουσιαστική, αληθινή, τότε η ψυχή βρίσκει παρηγοριά ποια παρηγοριά αισθάνεται στην, στην προσευχή μία παρουσία αυτή η παρουσία τη βγάζει από την κόλαση της μοναξιάς και αυτή η παρουσία της γενάτης ψυχής μία παράκληση και είναι παρουσία ήσυχη κλικιά ειρηνική και νιώθεις αυτή η παρουσία ότι σε χαιδεύει, είναι μία άύρα λεπτή που σου λέει ησυχαστικά και ήρεμα ότι σε συγχωρώ, σε αγαπώ, σε αποδέχομαι. Αυτό τη ψυχή την ελευθρώνει, τη γλυκαίνει. Τι οργή να βγάλει μετά. Αν προσπαθείς να μείνει οργή, γιατί το λέει ο παπά και η εκκλησία και συγκρατήσει τα νεύρα σου, είχε χειρότερος. Γιατί θα χρειαστεί και παπά και ψυχίατρο. <ΣΣΣΣ> Αν όμω δίνει μια διεργασία εσωτερική με αυτόν τον τρόπο και δεν αποθεί τις εντάσεις που έχεις αλλά βρίσκεις τρόπο να μετουσιωθούν αυτές οι εντάσεις, αυτό το πάθος σε αρνητικότητα, σε θετικότητα τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά γι' αυτό εάν θέλουμε να δούμε αν η προσευχή μας ήταν αποδεκτή ευάρεσης των Θεών φαίνεται η κατάστασή μας αν έχουμε χαρά και η χαρά για να την πραότηταν και την ταπείνωση. Ταπείνωση δηλαδή είμαι συγκαταβατικός με τους άλλους. Δεν με διαφέρει να αποδώσω ευθύνες στον άλλον, αλλά με διαφέρει πώς θα συνενοηθώ με τον άλλον. Εμείς δεν μπαίνουμε στον κόπο να καταλάβουμε τον άλλο, μπαίνουμε στην απέτηση να μας καταλάβει ο άλλος. Αυτό δεν είναι άσκηση. Αυτό δεν είναι απώλεια παρθενίας. Αυτό δεν είναι προσβολή της ψυχής. Μπαίνουμε σε διαδικασία να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο άλλος, ποιες είναι οι ανάγκες του για να του δώσουμε τη δυνατότητα να αυτή και να χαρεί. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ελληπείς και κομπλεξικοί. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη με πολύ έτσι ένταση να μας καταλάβει όλος και να μας ακούσει. Αλλά χρειάζεται... Να μπαίνω σε μια διαδικασία να καταλάβουμε άλλου. Αλλά τι θέλει να πει, τι εννοεί, Να βγαίνουν από τον εαυτό μα. Πάτε, και αν ο άλλο δεν θέλει να σε καταλάβει, Γιατί έχει συμφέρον από αυτό το πράγμα, Είναι ξεκάθαρα ότι έχει συμφέρον. Και τι κάνουμε. Δεν θέλει να σε καταλάβει. Ναι, δεν θέλει να σε καταλάβει. Γιατί έχει συμφέρον από αυτό το πράγμα. Πώ μου να έχει συμφέρον, δηλαδή δεν το καταλαβαίνει. Οικονομικά και τέτοια. δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αναλάβει κάποιε ευθύνε σε κάποιο χώρο. Ναι, εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, μπείτε σε μια διακρίση να καταλάβετε αυτόν. Αν το είναι έτσι. Κατά τον αλλά όμω δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να καταλάβει και γιατί κάνει έτσι. Δηλαδή, α υποθέσουμε ότι άλλο διαπιστώνει ότι έχει ένα συμφέρον. Οικονομικό είναι σημαντικό και οτιδήποτε άλλο. Και λειτουργεί με έναν τρόπο αρνητικό στην επικοινωνία. Έτσι, κατανοητό μέχρι εδώ. Δεν είναι γνώση του άλλου να καταλάβει ότι έχει ένα πάθο. Γνώση του άλλου να καταλάβει του λόγου που έχει το πάθο. Έρχεται κάποιο να εξομολογηθεί. Και σου καταθέτει ένα πάθο, μια κατάσταση δυσάρεστη. Δεν είναι αρκετό να κρίνει το πάθο. Στην ουσία στην εξομολόγηση αλλά και γενικότητα τη σχέση. Δεν εξετάζουμε αμαρτίε, εξετάζουμε αμαρτωλού. Λάθο εξετάζουμε. Δεν προσεγγίζουμε μαρτίε, αλλά μαρτολού. Δηλαδή, ενδιαφερόμαστε για το πρόσωπο, για τον άνθρωπο, να το γνωρίσουμε. Και η πραγματική θεραπεία και προσέγγιση είναι να καταλάβω τι αιτίε ενό πράγματο. Όχι το ίδιο το αμάρτημα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μα ενδιαφέρει τόσο το αμάρτημα, όσο οι αιτίε που οδηγούν στο αμάρτημα. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο όμω που λειτουργεί θεραπευτικά είναι να δώσουμε ελπίδα στον άλλον. Ότι έχει κάτι καλό μέσα του. Αν δηλαδή δω ένα πάθος και πω τι είναι αυτό που κάνεις και κρίνω αυτό και όλος αρχίζει αμέσως να αμείνεται, να μαζεύετε, δεν κάνει τίποτα. Θα αναγνωρίσω το πρόβλημα, θα βρω τις αιτίες και θα του πω ότι έχεις αυτό αλλά έχεις και αυτό το καλό. Έχεις και αυτή τη δυνατότητα. Θεραπεία τελικά σε μια σχέση είναι να βγάλουμε στην επιφάνεια το θετικό που έχει ο άνθρωπος. Γιατί αυτό που θα τον κάνει, πραγματικά να κάνει πορεία μετανοίας είναι να πιστέψει ότι έχει κάτι καλό. Δηλαδή λέγοντας το αρνητικό στον άλλο, δεν το σώζουμε. Σώζουμε, στον, σώζουμε τον άλλο, αν επιτρέπει αυτό αυτός ο όρος τώρα, μεγάλε κουβέντες. Αν διαπιστώσουμε το πρόβλημα, το αναγνωρίσουμε, το εμβαθύνουμε, το κατανοήσουμε στην πραγματική, στην πραγματική διάσταση και διαπιστώσουμε εκεί, όχι να λέμε λόγια το έρε και παραγωρετικά λόγια, να το αποδείξουμε, να του δείξουμε και τις ελπίδες που έχει ότι έχει δυνατή αλλαγή. Και ότι κάτι όμορφο έχει. Η σύγκρουση που φέρει, εσύ είχε αυτό το στραβό, εγώ αυτό το στραβό και παλεύουν τα στραβά. Οδηγούμαστε στις στραβάρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγάλουμε στον άλλο τα θετικά που έχει. Να τον τιμήσουμε. Να τον σεβαστούμε. Να του δείξουμε ευγένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξέρετε, αυτή η λεπτότητα να τιμούμε το πρόσωπο του άλλου ό,τι κι αν έχει κάνει και να τον τιμήσουμε ως θεόν των άλλων και να του δείξουμε ευγαίνε και αρχοντιά και μια κυμπαροσύνη ψυχής αυτό μπορεί να σώσει την ψυχή αυτή η μιζέρια, ξέρεις το κάνει αυτό γιατί έχει γι συμφέρον. μα και εσύ κάνεις το άλλο γιατί μου το κάνεις θέλεις μου άλλη τρικολοποδιά αυτό οδηγεί σε ατέλωγη, ατέλειωτες συγκρούσεις γιατί ο άλλο πολλέ φορέ λαμβάνει κάποια πράγματα γιατί ερμηνεύει. Πόσε φορέ εμεί ερμηνεύουμε ή ερμηνεύουν οι άλλοι δικέ μα συμπεριφέρειε που δεν είναι έτσι όπω τι είπαμε ή δεν είναι όπω τι είπε. Λαμβάνουμε λάθο μηνύματα, λαμβάνουν οι λάθο μηνύματα γιατί έχουν κάτι άλλο στο μυαλό του. Έχουν άλλο κωδικό που αντιλαμβάνουν τα πράγματα. Έχουν άλλα προβλήματα. Ένα άνθρωπο δυσκολεμένο με τον εαυτό του που μπορεί να έχει ανασφάλειε, φοβίε. Να έχει δηλεία, αντιλαμβάνεται πράγματα με αυτή τη συνθήκη, τη συναισθηματική και ψυχική. Και έτσι μπορεί να παρεμπινεύσει πολλά πράγματα από αυτά που εννοούμε εμεί. Έχοντα λοιπόν όλα αυτά υπόψη μα, χρειάζεται να είμαστε περισσότερο. Αλλά η, η αιτία των πάντων, τουλάτων, των αυτών των πάντων, είναι ο εγωισμό και η ανάγκη κατεξίωση. Άμα φτάσει εκεί πέρα. Πού, ε? Πού εκεί πέρα. Άμα αγκαλίζοντα, φτάσω ότι ενώπιον του εγωισμού μου. Και τι ανάγκε με την κατεξίωση, τι να κάνω, Να περσώ να πνικοί ή να. Με... Πώ να ελέγξω να... το πράγμα. Μην βιάζει, έφτασε ακόμα στο πνίξιμο. <στον υγχ> ακόμα είμαστε. Ούτε, ούτε καν πήγαμε να κολυμπήσουμε. Λοιπόν, καρδιά στο πνίξιμο πήγε. <σταστά> Έχουμε εγωισμό, εντάξει. Και κακό είναι. Μην μα πιένει το άγχο πάλι με την αμαρτία. Μην τρομάζουμε με τα πάθη μα. Μην τροπάσουμε τους εγωισμούς μας Να τρομάξουμε αν θέλετε με την α... Ότι δεν έχουμε χαρά Αυτή η μανία να ασχοληθούμε τι αμαρτία. Α Ασχολ... ασχοληθούμε με το καλό Με το θετικό Εντάξει έχουμε εγωισμό ε, Τι να κάνουμε βρε παιδί μου Ποιος δεν έχει Το θέμα είναι πως δουλεύουμε αυτό, το... αυτό τον εγωισμό Και πως οδηγεί σε αποτελέσματα Εσύ βέβαια είσαι του ναι και του όχι Ή αγία η κολλασμένη Δεν υπάρχει άλλος δρόμος Λοιπόν, η ζωή μας έχει σκαλοπατάκια. Έτσι. Να δούμε λοιπόν παρακάτω τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν ότι η καρπή της προσευχής είναι η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη. Πολλές φορές η σύγκρουση βγαίνει γιατί αισθανόμαστε ο άλλος μασαδική, μασικόφαντή. Λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα Μας αδικεί και τι χάσαμε Μας εικοφανεί και τι έγινε Μα πως τι έγινε Θα έχουν άλλη γνώμη οι άνθρωποι για μένα Λοιπόν αν έχουν την καλύτερη Θα νιώσω ευτυχής Να δούμε όλο το πράγμα σε όλη τη διάσταση Πες ό,τι όλοι άνθρωποι σε λατρεύουν Σε αναγνωρίζουν χειροκροτούν Τι κέρδισες θα πει κάποιος, εντάξει, μια ικανοποίηση ηθική. Και πώς να κρατήσει αυτό το πράγμα. Σε τέλος βαριέσαι και αυτό, την ηθική ικανοποίηση. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα έχει ορισμένα όρια χαράς, λοιπόν το αντίθετο είναι... δεν είναι κάτι κακό. Δαπανούμε πολλές φορές πολύ ενέργεια, με μανία όλας με το πώς δεν θα μας αδικήσει ο άλλος, αν, και αυ... αν μάλιστα αυτό δεν έχει πραγ... πρακτικές δυσκολίες πρα... στη ζωή μας, που είναι απλώς μια γνώμη. Μία κρίση. Εμείς δαιμονιζόμαστε αμέσως. Λέγουμε πώς είναι δυνατόν. Αν δούμε μέσα μας θα πούμε τι και λίγα μας είπε. Αλλά πέρα από, αυτό όμως, πέρα από αυτό όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο αυτό το καλό αυτό λίγη χαραν έχει, το αντίστοιχο κακό λίγη λύπην έχει. Είναι πολύ πιο όμορφο, ακόμη και πνευματικά να μιζήσουμε, ζήσουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο όμορφο να, μας, να έχουμε πέντε άνθρωπους που τους αγαπούμε και μας αγαπούν. Και ζούμε ήσυχα τη ζωή μας παρά το να μας λατρεύουν οι άνθρωποι και τι έγινε Το να έχεις έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει αλήθινα και το καταλαβαίνεις και δεν κρύβεσαι και είσαι αυτός που είσαι αυτό είναι αρχή σωτηρίας Αν όχι πνευματικής γιατί και αυτό φελεί στην πνευματική πορεία στην καθημερινή ζωή στον ψυχισμό μας είναι θεραπευτικό αλλά εμεί τι κάνουμε όλοι φορούμε μια μάσκα και με αυτήν διαπραγματευόμαστε τη ζωή μας. Και έτσι έχουμε μία ενοχή και μία θλίψη μέσα μας ότι τελικά δεν έχουμε αληθινές σχέσεις. Μα πώς να έχουμε αφού δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Γιατί υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ μας που δεν αντέχει όλους κάποια πράγματα. Δεν αντέχουμε κι εμεί κάποια πράγματα και συμβιβαστήκαμε στην υποκρισία μα. Δηλαδή είμαστε υποκριτές θεατρίνοι είμαστε. Αν αρχίσουμε και το κάνουμε αυτό και δεν πιστεύουμε ότι ο άλλος μας αγαπά έτσι όπως είμαστε λέμε ό, όλοι έχουμε έναν τρόμο, αν ήξεραν τι είμαι κανεί θα με δωχόταν αν υποψιαστώ <laughs> λοιπόν αρχίζει τα μία δυσκολία και δεν πιστεύουμε την αγάπη τον άλλων ενώ αυτό είναι το μυστήριο της Μετανία. και υποψιάζεται και ξέρει ο και μα αγαπά και αυτό μας ελευθερώνει όταν νιώσουμε ένα άνθρωπος ότι ξέρει πόσο ρεμάλια είμαστε και μας τιμά αυτό μας σώζει, μας ελευθερώνει και τότε μια τέτοια σχέση να έχουμε αρχίζει να εξυγένει τον. Άνθρωπος. και ψυχικά και σωματικά και σωματικές αρρώσεις και στα θεραπευτού γιατί πολλά προβλήματα είναι αποτέλεσμα αυτού του σφυξήματος αυτή τη ψευτιάς που κρύβουμε ο καθένα μας μέσα του Η μετάνεια λοιπόν είναι αυτό το ξύπνημα αυτό το άνοιγμα, αυτό το καθαρό άνοιγμα στον Θεό και στον Συνάνθρωπο. Λοιπόν, για να μην είμαστε ψεύτες, όλοι είμαστε χαμένοι. Και βρωμιά έχουμε όλοι. Χαμός γίνεται. Είτε τα σκεφτήκαμε είτε τα κάναμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο λόγος να κρίνουμε ή να καταδικάζουμε κάποιον. Αλλά υπάρχει λόγο λόγος να δίνουμε ένα στήριγμα στον άλλο. Και να μας ευλογεί και ο Θεός. Γιατί λέγει, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση της ψυχέ σας έλεγε κάποτε κάποιος ρώτησαν ένα πνευματικό έλεγε γιατί δεν γίνεται δημόσια εξομολόγηση όπως τα πρώτα χρυσανικά χρόνια είπατε ιδιαιτέρως γιατί λέει περισσότερο θα χώριζαν τα ζευγάρια <laughs> λοιπόν υπάρχει τέτοια αρνητικότητα μέσα μας που χρειάζεται να μην απογοητευόμαστε αλλά να εμπιστευόμαστε το έλεος του Θεού και πάλι ο Δαβίδη λέγει Θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει». Λοιπόν, ό,τι και αν έχουμε κάνει ο Θεός δεν θα μας περιφρονήσει αν έχουμε συντριβή και ταπεινώση. Αυτή είναι η θυσία προς τον Θεό. Να βάλουμε ένα όριο ηθικής. Αυτό δεν μας σώσει, το ξεφύγαμε. Να υπολογίσουμε τους κανόνες Ξεφύγαμε. Ακόμη και του κοσμικού κάνονες ξεφύγαμε. Και παράνομοι και ανήθικοι είμαστε. Δεν μα σώσει τίποτα, δεν μα πλένει τίποτα, δεν μα ξεπλένει τίποτα. Υπάρχει ένα πράγμα που τα υπερβαίνει όλα αυτά. Αν έχουμε καρδιά τεταπεινωμένη και στετριμένη, ο Θεό την συγχωρεί, την τιμά, την αποδέχεται, δεν την περιφρονεί. Αυτό να κρατήσουμε. Λοιπόν, ό,τι και αν έχουμε εσωτερικά μέσα μα, αν στραφούμε και ζητήσουμε το έλεος του Θεού, αποκαθίσταται η ισορροπία. Ποιο? Οριστεί και ρησόδηκε. Από εδώ και στο παράδεισο. Συγγνώμη. Οριστεί και ρησόδηκε. Παράδεισο εκλέψε. Εσύ κλέβει παράδεισο. Λοιπόν, γιατί ο Θεό τίποτα δεν αποδέχεται και δεν αγαπά τόσο όσο ψυχή πράει. Ταπεινή και ευχάριστη. Αχ, τι ωραίο που το λέει. Το ευχάριστο είναι πιο ωραίο. Πράει ταπεινή και ευχάριστη. Αγαπά ψυχή, ποια είναι η ευχάριστη και η δυσάρεστη. Ο παρεξηγιάριστη είναι ο δυσάρεστο. Λε κάτι και αμέσω το παίρνει κάπω και κάνει ολόκληρη ιστορία και κουβέντε να αναλύει, να εξηγεί. Αυτή είναι η μίζερη ψυχή, η δυσάρεστη ψυχή. Που σου βγάζει το λάδι. Όταν η ψυχή είναι τόσο ανάλαφρη, απλή και δεν βάζει κακό λογισμό μέσα τη, δεν αποδέχεται λογισμό και βλέπει τα πράγματα έτσι με άνεση, είναι η ευχάριστη ψυχή. Χαίρεσε να είσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Λες ρε παιδί μου και να μου φύγει καμιά κουβέντα θα έρχεσαι τα κλάματα ή τις, παρακα... ή τις ιστορίες μετά από εκεί πέρα. Και βλέπεις να είναι απαλή ψυχή, άνετη, εύχαρης. Αυτή είναι η ευχάρης ψυχή και η ταπείνη και η πρα... η αλλά στην κοινωνία δεν ξέρουμε πού το πρόσωπο μα και πού το να ψάξουμε Είστε προηγούμενο ήταν έργο και ήταν προηγούμενο έργο τα προσωπή. Τώρα είμαστε στο ευχάριστη. Συγγνώμη λίγο. Δέστε, όταν λέμε να ψάξουμε να δούμε ποιο είναι το πρόσωπο μας, χρειάζεται λίγο προσοχή. Όχι να κάνουμε ψυχανάλυση με τον εαυτό μας και να είμαστε γεμάτοι με λογισμούς και ακούν κάποιοι τώρα πω, πω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ανάλυση, προσωπείο και λογισμοί και πού να τα βγάλουμε άκρη. Δεν εννοούμε να πιάσουμε αυτό το πράγμα για το να λύουμε και αυτό είναι ταλαιπωρία. Είναι βάσανο. Απλώς να ξέρουμε γενικά ότι είμαστε σε πτώση και συνολικά να μετανοούμε απλότητα καρδιάς χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς άλλους λογισμούς με απλότητα καταφέρνουμε η ψυχή μας, με συντριβή. Αυτό από μόνο του θεραπεύει και αυτό από μόνο του σιγά σιγά φωτίζει την ψυχή. <στονιχεία> Ποια είναι τα στοιχεία πιάση, Μιας... Ποια είναι τα στοιχεία μιας καλής αυτοκριτικής Το να μην υπάρχει αυτοκριτική Η αυτοκριτική Από μόνη της και ως όρος Είναι πρόβλημα Σαν να μου λες τώρα Μια γυναίκα παρεξηγημένη Από τον φίλο της Γιατί δεν της φέρθηκε καλά Να κάτσε να του εξηγεί Για να κάνει μια αυτοκρίκη Η γυναίκα ξενερώνει Ή και το ήσυχο άντρα Πρέπει ψυχία από μόνη Αυτόματα πει δεν αγάπησα δεν λειτουργεί λειτουργήσαν σωστά. Να λειτουργήσει με μια θετικότητα. <χω> Χωρί αυτοκριτική, η διάθεση μετράει τη ψυχή. Τι ψυχή βγαίνει. Τι να βρει τώρα αυτοκριτική όταν η διάθεση λειτουργεί. Δεν τη θέλει κανεί αυτή την αυτοκριτική. Πρέπει η διάθεση να ζωντανέψει, η ψυχή να γίνει ενεργή και να λειτουργεί και να αντιλαμβάνεται και να, να σέβεται. Και λοιπόν αυτό που έχουμε ανάγκη είναι, είναι η μετάνοια, που σημαίνει η επαναλειτουργία τη καρδιά μα. Ε, είπατε προωμένο, ε, καρδιά συγκεκριμένη και τα πεινωμένα ο Θεό σου κοινότη. Όταν η καρδιά σου είναι συγκεκριμένη, ε, δεν έχει, ε, δηλαδή, είναι αυτό που σα δώζω από την περασμένη φωτό, ότι δεν σε έπεσε τον εαυτό σου, δηλαδή. Δεν σε εκπαιθεί ο εαυτό σου σε βασμό κοινό ε, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη. Όταν έχει συντριβή, συντρίβη με συντριβή έχει διαφορά. Υπάρχει συντριβή που είναι κακομοιριά, που είναι πληγωμένο ο εγωισμός, που είναι προσβολή τη εικόνα που φτιάξαμε για τον εαυτό μα και δεν ικανοποιείται, και άρα δεν μπορούμε να λατρεύσουμε τον εαυτό μα και πέφτουν, σε κα... πέφτουν οι τόνοι μα και δυσαρεστούμεθα και μελαγχολούμε και δεν εκτιμούμε τον εαυτό μα. Και υπάρχει μετάνοια που είναι τι, Έχω τα χάλια μου, αλλά πιστεύω στο όλο του Θεού και στην αξία που μου δίνει ο Θεό. Και ο Θεό θα με σηκώσει ψηλά. Και θα εκτιμήσω και θα αγαπήσω τον εαυτό μου. Στην πραγματικ... Ένα στοιχείο της πραγματικής συντριβής είναι η εκτίμηση και η αγάπη του εαυτού μου. Τότε αληθινά αγαπώ τον εαυτό μου. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος είναι άρρωστο, θλίβεται και τον εαυτό του. Όταν αρχίσει να αποκτά υγεία, τον απολαμβάνει τον εαυτό του, τον χαίρεται τον εαυτό του. Η πραγματική λοιπόν ταπείνμα και συντριβή είναι μετάνοια, είναι θεραπεία. Είναι ία τη ψυχή και χαιρόμαστε τον εαυτό μας. Αυτά τα γράγια είναι του Χριστού, είναι του Χριστού. Αντάρτου διαβάζετε το Είναι περισσεύμενα και τα διανάμεσα. Υπέρνει λόγια από την γραφή και τα ναλίο Χριστός τουμος. Αυτά τα γράγια του Χριστού. Ναι, ναι, είμαστε νεχοριές. Τι γελάτρευει; Τι γελάτι; Να συνεχίσουμε λοιπόν. Πρόσεχε λοιπόν όταν δει κάτι από τα προσδόκητα να έρχεται και να συνοχλεί μην καταφύγει στου ανθρώπου και στηρίξει την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια αλλά αφού του αφήσεις όλους κατά μέρο, τρέξε με τις σκέψεις σου προς τον ιατρό των ψυχών Αυτό είναι ένα ξενέρωμα τον σημερινό χριστιανό όταν έχουμε κάποια δυσκολία τρέχουμε στους ανθρώπους, βάζουμε μέσα να λυθεί το προβλήμα μας Εδώ Λέει, άστα όλα αυτά και τρέξε στον ιατρό λέει, των ψυχών για την καρδιά, γιατί την καρδιά εκείνος μόνο μπορεί να τη θεραπεύσει. Εκείνος που μόνος έπλασε τις καρδιές μας και γνωρίζει όλα τα έργα μας. Αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, να αγγίξει την διάνοιά μας και να παρηγορήσει την ψυχή μας. Γιατί αν εκείνος δεν παρηγορεί τις καρδιές μας, είναι περιτά και ανώφελα τα των ανθρώπων. Όπως πάλι όταν ο, άνθρωπο, όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει, και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτε. Γιατί όταν εκείνος θεραίωσε στην καρδιά, κανένας δεν μπορεί να την κλονίσει. Γνωρίζοντα λοιπόν αυτά, ας καταφεύγουμε πάντοτε προς τον Θεό, ο οποίος και θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις σύμφορες. Γιατί όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπου, πρέπει προηγουμένω και θυρωρούς να συναντήσουμε και παρασίτους και κόλακες να παρακαλέσουμε και πολύ δρόμο να βαδίσουμε, ενώ στην περίπτωση του Θεού τίποτα παρόμοιο δεν χρειάζεται. Αλλά παρακαλείτε χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη, αποδέχεται την παράκλησή μας, αρκεί μόνο να φωνάξει κανείς με την καρδιά του και αμέσως θα σπεύσει και θα τον βοηθήσει. Γιατί λέει, όταν θέλεις να με παρακαλέσεις, έλα μόνος, χωρίς να είναι κανένας παρόν. Δηλαδή φώναξε με την καρδιά σου, χωρίς να κυλείς τα χείλη σου. Μιλάει λοιπόν για την εσωτερική διάθεση και την προσωπική σχέση. Τοποθετεί ο Άγιος Χριστό όμω έτσι τα πράγματα, δηλαδή εσύ και ο Θεός μόνο, για να δείξει την μυστικότητα και την ιερότητα του γεγονότος. Η συνάντηση, η ερωτική, η αγαπητική με τον Θεό γίνεται τόσο ησυχαστικά, και τόσο ήρεμα και τόσο προσωπικά που δεν χρειάζονται μεσολαβητές και μεσίτες αλλά εσύ και ο Θεός γιατί λέει μπε στο δωμάτιό σου κλείς την πόρτα σου και προσευχή στον πατέρα σου που βρίσκεται εκεί αοράτος αυτή η προσωπική σχέση είναι η όλη ιστορία της πνευματικής ζωής. Ο χριστιανός δεν ορίζεται τόσο από το κοινωνικό του έργο, όσο από αυτό το συχαστικό έργο την προσευχή. Γιατί, αν το κοινωνικό έργο δεν στηρίζεται σε αυτό το ησυχαστικό γεγονός της προσωπικής σχέσης δεν έχει αντοχές. Δεν έχει διάρκεια, δεν έχει πνεύμα, δεν έχει έμπνευση, δεν έχει χάρη. Είναι κουτσουρωμένο. Χρειάζεται λοιπόν... Πρωτίστως, αλλά και οποιοδήποτε έργο κάνουμε φιλανθρωπικό, κοινωνικό. με τα παιδιά μας, έχουμε κάποια σχέση. Οποιαδήποτε σχέση, συντροφίας, συζυγείας, φιλίας, όλα αυτά εμπνέονται από το τι έχουμε στην καρδιά μας. Τι ενέργεια υπάρχει στην καρδιά μας, τι πνεύμα υπάρχει στην καρδιά μας. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιο, για παράδειγμα ένας άνθρωπος που προσεύχει τα έτσι, δεν μπορεί να είναι τσιγκούνης. Ένα τέτοιο προσευχόμενο άνθρωπο δεν μπορεί να κάθεται στην ταβέρνα και να βάζουν δύο τα πράγματα. Κερνάει. Του βγαίνει έτσι αυτόματα. Πώ να το πούμε, Είναι κάποιε απλέ κινήσει που δείχνουν μια κατάσταση, έφεση τη ψυχή που δεν είναι γιατί μεγάλωσε μόνο και έχει μια τέτοια αγωγή, αλλά η κατάσταση τη προσευχή του γλυκαίνει. Δεν μπορεί να είσαι ερωτευμένο και με αγαπά όλο τον κόσμο αμέσω όλα λουλούδια και πεταλουδίτσες. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι χαρούμενη, ζει μέσα στην κατάσταση προσευχή. Θέλει να δώσει. Είναι ανοιχτή ψυχή. Είναι συγχωρητική ψυχή. Δείχνει κατανόηση, καταλλαγή. Αν όμως η προσευχή μα είναι μια μίζρη διαδικασία κάνω κάτι για να πω ότι είμαι καλό χριστιανός ή να εκπληρώσω ένα νόμο να ικανοποιήσω μια μονάγκη. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Αν πιστέψουμε λοιπόν τα λόγια αυτά αν πιστέψουμε λοιπόν τα λόγια αυτά και α μην προσευχόμαστε για επίδειξη Ούτε εναντίον των εχθρών μα, και α μη του υποδεικνύουμε τον τρόπο τη βοήθεια, να μην προσευχόμαστε για επίδειξη, αυτό το είπαμε προηγούμενος το εξαντλήσαμε, λέει, να μην προσευχόμαστε εναντίον των εχθρό μα. Λοιπόν, είναι χριστιανό κάποιο. Εχθροί του ποιοι είναι. Υπάρχουν οι προσωπικοί εχθροί που του κάνουν ζημία στα, στην οικογένειά του, στα πράγματά του, στα χρήματά του. Υπάρχουν και οι πραγματικοί εχθροί, που είναι, λέμε, εχθροί τη πίστεω. Υπάρχει μια κακή συνήθεια να θεωρούμε δαίμονες ότι όποιοι κατεβιώκουν την Εκκλησία δεν, σήμερα ότι είμαστε προσευχόμενοι είναι αδερφοί μας και αυτούς πρώτους πρέπει να αγαπήσουμε και ούτε να τους κρίνουμε και ούτε να τους αφορήσουμε Εκκλησία που αφορίζει αυτούς δεν είναι Εκκλησία του χρησού. Ο εχθρός μας είναι ο ευεργέτης μας Ο εχθρός μας είναι ο αδελφό μας που μας πολεμεί και λέει δέστε είμαι άρρωστος βοηθήστε με δεν είναι αυτός που θα τον καταδικάσουμε γιατί προσβάλλει την πίστη μας. Ποια πίστη Ποια πίστη προσβάλλει. Εμείς προσβάλλουμε την πίστη όταν πολεμούμε τον αντίχριστο. Αν είμαστε αληθινά άνθρωποι του Θεού, τον τιμούμε αυτό. Τον φιλοξενούμε. Τον περιθάλπουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Πρέπει λίγο να αλλάξει το ήθος μας. Αυτοί οι χριστιανοί έχουμε μια τάση αυτοί που θέλω να ονομάζω χριστιατή μιας επιθετικότητας μιας σκληρότητας, μιας απορριπτικότητας λες και έχουμε πολύ κόμπλεξη μέσα, μέσα μας μαζεμένο νιώθουμε πολύ μειονεκτικά ίσως κοινωνικά ότι είμαστε χριστιανοί και μας βγάζει μια, βγάζει μια επιθετικότητα ή επειδή έχουμε μια ενοχή για δικά μας προβλήματα αμυνόμεθα πολεμώντας αυτούς χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει εχθρός πραγματικό. Ο εχθρός μας είναι ο ευεργέτης μας. Η έννοια του εχθρού κατά και την έννοια της ενότητας. Η ενότητα δεν είναι, απαρα... δεν είναι σημαντική, είναι απαραίτητη. Χωρίς ενότητα δεν ελευθερώνεται η ψυχή. Λοιπόν, δείγμα πραγματικής προσευχής είναι η αγάπη προς του εχθρούς. Η Δε, ε, ναι. υπάρχουν πολλοί που λένε στην προσευχή τους αμέτρητα λόγια, όπως Κύριε δός μου υγεία σωματική διπλασίες δεν υπάρχοντά μου και τριπλασίασε και τετραπλασίασε και πενταπλασίασε, αν είσαι και πολύ χριστιανός και μετοχέ και κεφάλαια Τέλος, πάντων. βοήθησέ με κατά του εχθρού μου πράγμα που είναι γεμάτο από πολλή ανοησία γι' αυτό πρέπει αφήνοντα όλα αυτά να κετεύουμε και να παρακαλούμε αυτόν μόνο σύμφωνα με τον εντολόνι που λέγει Θεέ μου με τον αμαρτωλό και αυτός γνωρίζει στη συνέχεια πως θα σε βοηθήσει γιατί λέγει σηδείτε, πρώτα τη Βασίλεια του Θεού και όλα αυτά θα σας δοθούν σαν επιπρόσθετα κάτι να ρωτήσετε στις δύο ερωτήσει μία τζάμπα ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο τις προτερικές που δέσκησαν οι πατέρες Ό,τι θέλει. Ήταν εύκολη η ερώτησή σου. Άλλη. Το παράπονο, α πούμε, σε αυτού του νικητέ. Δηλαδή, καμιά φορά παραπονιέται. Παραπομένα, ένα λόγο έχουν τα τραγούδια μου. Κάτι άλλο. Να στεκάλα. καλά. Θα τα πούμε. Διευκόντων Αγίου Πατέρων, ημών, κύριε Σου, Χριστέω Θεώ, ημών, ελέσσινγκε όσων